Το σημερινό επεισόδιο του Newscast Διαγωνισμός για ένα κόμμα τεύχος του κόμικ Αστραπίκας και Βροντίκας Στη συνέχεια περισσότερες πληροφορίες Καλησπέρα σας, πέντη ο δεύτερο επεισόδιο του Newscast Και... Σήμερα δεν κάναμε πρόγραμμα. Με τα παιδιά δεν έχουμε μαζευτεί. Έχει αρχείξει να γίνει στην ίδια αυτό που δεν κάνουμε πρόγραμμα. έτσι; Δεν, δεν καταφέραμε να κάνουμε πρόγραμμα, είμαστε δικαιολόγοι. Γειασαι. Γιαστικά. Επίση, είμαστε που. Εγώ είμαι δικαιολογικό. Ποιο είσαι κύριε, Ποιο είστε. Εγώ είμαι ο ICO, λοιπόν, εδώ το πήγαινε κύριε, παταλούδα. Να <laughs> φύγετε κύριε, είναι <τον> ποταλού. <laughs> Εντάξει, εγώ μια γνωστή φυσικά, πόλη μου καταλαβαίνω τη φωνή μου, αλλά από το παιδί δεν το ξέρω. Εγώ Είμα το είμαι πιο γνωστή και Λοιπόν, Είμαστε στο σπίτι μου, εγώ είμαι ο Χρήστος και είμαι ο Μάκης Απόστολο ή αλλιώς Μάκη και τον Άγγελο ή Άγγελος. Λοιπόν Λέσαι να το λέμε όπως σε Johnson, Johnson, Johnson, Johnson είναι κάτι ένα είναι που τα έλεγαν έτσι ρε παιδί μου κάτι που Υπάρχει. Δεν έχω πρόγραμμα. δεν έχω. Δεν Ωραία. Είναι Ωραία. πολύ πιθανό να κάνουμε αυτό που κάναμε στο 51ο επεισόδιο. Και πέτυχε. Δεν ξέρω γιατί ε, ε, ε, είσαι τόσο ε, άξιο και δεν μα είπε. ή και εσύ πια δεν μηνύματα σχόλια που α πούμε λέγανε εξω. που πάω συνεχίστε, αλλά δεν ξέρω εγώ. Κοίταξε το θέμα είναι ότι σε αυτό το επεισόδιο. Κάτσε. Λοιπόν, το επεισόδιο δεν έχει πρόγραμμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό στο μόνο Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να... Όχι, θα, κάτι άλλο θα λέω. Επίσης ίδια, ο, θα... ο καφές τελειώνει και πρέπει να κάνουμε μια άλλο. Καφέ και μάλλον ε... ε... αυτό είναι fair. Ναι, γιατί το κάνεις αυτό. Δεν ξέρω. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ε... Ωραία, μια λύση είναι να κοιτάμε πάλι RSS όπως την άλλη φορά. Α, και μία, να... Ας παίρνω το μικρόφωνο. Ας παίρνω το μικρόφωνο. Μια λύση είναι αυτή, αλλά δεν σε ρωτήσαμε γιατί... Και ούτε ωραία, ε, εγώ σε ρώτησα. Ναι, σε με ρώτησα. Καλά, ο Άγγελος δεν με ρώτησε. Ο Άγγελος ο πτώνος το Μιλάει 3 Ο Άγγελος. πέρασες. Ο Άγγελος δεν είπε καφέ σήμερα. Ο Άγγελος ξέρει τα πάντα. Εντάξει, οκ. έχει δεν μετρήσεις την επιφόρα δηλαδή Δεν Εγώ θα μου έχεις κάτι βάλει με το Einstein Αγκαλιά και Όχι και καλιά. Μην τα λες αλλά τα και μια άλλη Με τον Michael Jackson σε άλλη στάση Αλλά δεν την έβαλε Ωκίταξε Κάτι ήθελα να Λοιπόν, παιδιά το Φερολίνο είναι μια πόλη. Έχεις πάει. Πρέπει να είναι και πολύ Είναι μια πολύ ωραία πόλη. Σχετικά μικρή αν τη συγκρίνεις με τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Και μπορεί κάποιος να τη χαρακτηρίσει πολύ εύκολα από κοσμοπολίτη. Δηλαδή... Κοσμόπολι. Ουσιακά... Κοσμόπολι, ναι. <Λε> Κοσμοπόλι <Λε> ήταν. <Λε> Τέλος πάντων. Ε... Έχει... Είναι ουσιαστικά σχεδόν για τα Δηλαδή διάφορες περιοχές, πολύ κοντά μεταξύ τους με διαφορετικό στυλ και μπορείς να βρεις αυτή μια στην άλλη πολύ, πολύ σύντομα, μικρή. Πόσο μικρή δηλαδή? δίκους ε... έχει. Κοίτασε! Σχέ... <στοί> αν <συγκρίνεις> με... Τι? <στοί> <στοί> <στοί> <στοί> <στοί> αν τη <τις συγκρίνεις στοί> με Παρίσι με Λοβίνο, <στοί> είναι μικρή, Εντάξει, Και το έκτασή είναι πολύ λίγο. Τις Όχι, δεν έχει έξι. Τελευταίος πατέρας, έξι. Έχεις γεννήθει, έκανα δύο με τριμμένοντα. Ωπτος έχει χιλιώσεις, Δεν <laughs> oh, έχει λιώσει, <laughs> <laughs> <laughs> δε θα <πάμε> σε <laughs> <laughs> Τώρα τη μάνα σου, <laughs> δεν με συγχωρείτε το στο Λοιπόν, ε. στην έκθεση της <laughs> Στο μουσείο της Όχι, δεν πήγα. Ε, δε. Υπάρχεις <laughs> μουσείο της <laughs> Καλά, ναι. πήγαμε σε, σε έξι μουσες έτσι. Και δεν πήρες αντίδραση μάχω λίγο, γιατί... <laughs> έχει από τότε που ιδρύθηκε και όλα τα μοντέλα που έχει βγάλει με μπουφάν και τέτοια. Like και δεν okay, βλέπεις πως πηγαίνει η μόδα, <laughs> και oh, Πάνε ποιες λίγο νερό Εδώ πέρα <laughs> Εδώ, <laughs> Εδώ πέρα με <laughs> κλαί... <laughs> κλαί... <laughs> <κλαί> με δάκρυα. <laughs> <Γελάει> με δάκρυα. <laughs> λοιπόν. Λοιπόν. <laughs> Υπάρχει λόγος. Υπάρχει <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> λόγος το καταστρέψαμε το podcast. Απ' την αγκάπη μου δικαιολογηθήκαμε. Τι εκπέμπει. Τι εκπέμπει. Τι εκπέμπει. Βασικά τα μουσεία ήταν το πρώτο που να έτσι. Είναι αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο. Τώρα το πώς παίρνεις και άμα έχει δεν δεν είναι δεν podcast. ενδιαφέρει. Εμένα ενδιαφέρει και άλλο κόσμο. Δεν νομίζω. τώρα. Γενικά πάρα Ωραία! Ναι. Δεν το ήξερα. Σε ποια πήγες? Ε, πήγα στο Αιγυπτιακό Μουσείο. Αυτό έχει δηλαδή... Αυτό δεν ονομάζεται... ξέρω εγώ... Η η Αιγυπτή, ναι, ναι. Δεν ονομάζεται «Ζήψερ», ονομάζεται κάποιος αλλιώς. Αλλά έχει μέσα έκθεση η Αυτό δηλαδή έχει πράγματα που βρέθηκαν... Ε, βρήματα από την αρχαία Αιγυπτία, α πούμε, κάπω. Ή έτσι λέγεται, Όχι. γιατί έχει πληροφορίε γι' αυτό. Οπότε το κατάλαβα αυτό έτσι. Είχε έκθεση εδώ έναν ο οποίο ήταν... Ε... Εκθέματα. Ναι, αλλά για να λέγεται η μουσείο σημαίνει ότι κατά μου φιλοξενεί τέτοια εκθέματα. Αλλιώς γιατί να λέγεται η μουσείο. Δεν ξέρω, βασικά κάποιος δεν θυμάμαι τώρα. Οκ. Αλλά το είχα σαν Αγιεπτιακό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εντάξει. Πήγα στο το μουσείο Τσπεργάμου. Δεν ρωτάω, με πάλι το ίδιο, Όχι, ε, πήγα στο Τεχνολογικό Μουσείο, το πείτε, είχε μια πέρα. πολύ ωραία εκθέση που πιθαρίζε πάρα πολύ στον Άγγελο ή σχέση με τα μαθηματικά okay. Είχε Λάχε, σαν μάχε. τίτλο, παιδί μου, ε, είναι τα μαθηματικά η γλώσσα που μπορείς να περιγράψει στη φύση ή είναι μια εχθέμιση του άνθρωπο Μου το Δεν απαντάει. Έχει διάφορα εκθέματο στυλ, έχει ας πούμε τραπέζι με ρουλέτες, σου λέει ότι ε, πως τα κατζίνο κερδίζουν μακροπρόθεσμα από αυτό και πως έχει ένα άλλο χάρτη ε, με πόλεις και ουσιαστικά σου περιγράφει το πρόβλημα του Traveling Salesman Τι TSP και μάλιστα έχει ξέρω καρφί της πάρσης της πόλης και έχει σκηνάκι σε μια πόλη και πρέπει ας πούμε να βρεις τη, να βρεις τη διαδρομή του σκηνάκι είναι ακριβώς αμ... η απόσταση του σκηνάκι αν μ' έβλεπε να μ' έβλεπε γιατί το σκηνά έχει χρειάζεται mm. το έχουν κάνει έπειρες φορές, όπως και στο Fridge. Ε, όπως και στο Hero Το πήρε σε και το Μυσείο του Μαθημανικών θυμίστε μου να σας πω ένα μαθημανικό πόλμα Ε, πες το okay, λοιπόν, πήμε, ε, τώρα μ' έβλεγα με το Λίνο, μετά Πήγα στο Mandati Show, το οποίο άρχισε προσταθείς στο Λίνο mm. και πήγα στο, σε, μια, σε ένα μουσείο που ήταν κάτι σαν καλέρί, έχει πίνακες μέσα και πράγματα και γλυπτά Α, και στο DDR μουσείο που είναι το Deutsche Εεε τι? το είπε μέρα Όχι Είναι το... It's Democratic Republic Από την εποχή τέλος πάντων Τείχους και τα τεάφτα Και είχε και περισσότερο... Πήγαμε ναι Σε όποιο τείχος έχει μείνει αυτό. πούμε Ναι Ωραία Πήγα πήγα στο Ιβρίο, στο Aqua Και στο Sea Life είναι αυτά μαζί Ψαράκι εκεί μέσα στην έξι έχει δύο κάτι καρχαρίνιο. Ναι, ε... έχει 4 καρχαρίες. Κα... Το καρχαρίας κολυμπάει συνέχεια, πρέπει να κολυμπάει συνέχεια γιατί δουλειάζει. Mm -hmm. mm -hmm. Δεν το ήξερα. Τι πώς κοιμάται. Α, <laughs> <laughs> Όχι ρε, όταν είναι να κοιμηθούν βρίσκουν κάποιο ύφαλο ή κάτι τέτοιο και εκεί πέρα πάνω, ή μέσα σε τρύπες. Α, δεν δεν δεν στέκεται εκεί που και κοιμάται, ξέρω στον Ποτέ δεν κοιμούνται έτσι και να εωρούνται με το νερό. Ας μου λέγει παιδί μου που παίρνει ο παιδί, Ναι, γιατί ξεχνάει ξεχνάει Και τώρα που μιλάμε για ψάρια και για πράγματα, να σας πω ότι το παιδί έχει και έχει τρεις καρδιές Αλήθεια. Είναι που πουλάνε καρδιές Και έχει τέτοιο, έχει τη νοημοσύνη ενός σκυλιού. Και στα εγώ στα αγγλικά για να average dog. Ξέρω, υπάρχουν, με, και έλεγχο και έλεγχο και έλεγχο και Είναι γιατί το Ubernardu το έτσι έχει το παρελάκι και κάνει... Ε, το, βρίσκει α... τον... θα μένουμε στο χιόνι και τον κάνει μυθίστατα. Α το ξέρεις, Μόνο το Ubernardu το κάνει αυτό. Μετατρέπει έναν παγωμένο Τι... ναι, τόσο όσο το βεβαιόμενο. Είναι πιο τη Θεσσαλονίκη έτσι. έναν είναι τόσο μόνο questa pasta. Intanto ci prendiamo pasta. Vediamo, magari ci mettiamo per oggi, ci stiamo, diciamo, dai. Macaroni c'è, magari se andiamo al camping. Eh, dopo poi ci spostiamo. Ok. Poi ci θα le scarpe. Io mi ho capi' sta altra, vai. το to, farotísheta, faríshume ta basiká, ore, kató chras. Caffè e 60. Ε, λογική τιμή. Και... Για καπουτσίνο, φαντάζομαι. Και σε μια γλυφερή... Τι καπουτσίνο ε, μικρό, εδώ, απλό, μετά, μονό, το διπλό. Ε, υπάρχει δίπλος καπουτσίνο σου. καφέ, ε, ε, δεν. Δεν ναι. ξέρω, κάνουν Και δίνεις την δίπλος. Κάνουν κόστος. Οκ. Εντάξει μπήρες δεν μπορώ να γιατί πες είναι ένα, πάθος, ένα, ένα, ένα ναι, κάνει το device. Ε, το ναι. νερό ναι. γιατί είναι ξάπε Αλλά δεν είναι τόσο πολύ. Τι μας είπε η Disk του πήραμε. Πήγαμε από τα Subway και πήραμε ένα νερό. 750 βουλού. Έκανε 2-30. Αλλά αν έκανες κάποιος του μπουκάλι, έφερες πέντε λεπτά πίσω. Εντάξει, να γόντου δηλαδή. Γι' αυτό εδώ πέρα Άρα το δηλαδή, νερό ξένη... στο Supermarket οι εξάδες, Στα 1,5 στο έκαναν και λίγο. Εδώ, εδώ κάνω και 60 ένα πόδο, Έκανα ένα άλλο μεσημέρι. Με πάνε στην Πράγα που έχει πάει να νερό. Άμα βρει. Στην Πράγα πουλάς ένα νεκόπαιδο. Πουλάς είναι εδώ στη πάει να μπουκάλι μεγάλο Τα περισσότερα μαγαζιά, μάλλον τα μισά μαγαζιά δεν έχουν φρενερό έτσι. Και ούτε φρενάκι είναι με νερό. Ούτε φρεν τουαλέτα. α πούμε και γυναίκα Υπάρχει ο τύπος ρε, όπως τα αεροπλάνα. Έχεις στις μεγάλες κατηγορίες, ρε παιδί μου, αεροπλάνα έχω ακούσει. Τα τελούξα, ρε παιδί μου που ξέρεις μέσα και είναι χρυσάφι. Στην τουαλέτα απ' έξω έχεις τύπος, ξέρω εγώ. Ο οποίος περιμένει εκεί πέρα και μήπως γίνει κάτι, ας πούμε, να βοηθήσεις. Και περνώντας, δίνεις φεδά με στον τύπο πριν πεις, ξέρω εγώ. Ή, ή βγαίνοντας τους, δίνεις, ξέρω εγώ. Είναι τυχώς. τραγικό αυτό, αμέσως τους all playing, ξέρω εγώ. Τα μαγαζιά και τα α πούμε, του πάει. Εντάξει. Καλές τιμές. Δηλαδή, ε, με δύο άτομα τρώω και Λά. με 25 ευρώ α πούμε. άμα δηλαδή. δεν τρώω, ξέρω εγώ, δεν παίρνεις και το αέρα και το άλλο. Okay. Δηλαδή, άμα δεν συμπεριφερθείς σαν Έλληνα, τρως με 25 ευρώ και χορτές το εντάξει. Δηλαδή. Ναι, ας πούμε την άλλο. Αυτό θα το ναι, θεωρήσουμε, θεωρήσουμε intro παύλα θέμα, έτσι, γιατί είναι τα το πιτάλια του Οκ, εντάξει. Okay. Θα πούμε α πούμε θέμα Βερολίνο. Έχω βάλει ο χρήστη ε, τι άλλο, κάτι άλλο ποιο θα με τους πει Ε, οι άνθρωποι πως είναι εκεί Α μου δω ξέρω αγλικά, όλοι Δηλαδή... από τα... 20 που μιλήσαμε, τα 19 έξω Εντάξει, καλή Δεν ξέρω πως δεν ήξερε Δεν ξέρω που Το μία ένα άλλο Το φάρνεις εγνικά όμως, από τα είναι όπως το επεισόδιο του Χάος που έβλεπα που ήταν και καλά ο ισπανόφωνος ασθενής Ο οποίος Τελος πάντων Αυτός ήταν ο ασθενής ρε παιδί μου και αυτός ήξερα γλυκά αλλά μαζί του ήταν και η μάνα του η οποία δεν ήξερε Ωραία και σε όλο το επεισόδιο είναι ότι λέει η μάνα το μεταφράζει ο ίδιος ο ασθενής παιδί μου και αντίστοιχα όταν όμως ασθενήσεξε εγώ για κάποιο λοχάνει τις ζεστήσεις του ε, και τον διασωληνώνουν αποτίθεται ότι είναι πολύ κρίσιμο ο χαός και καλά που είναι ο γαμάτος να κάνει μία ερώτηση συγκεκριμένη που θέλει και με βάση την θα λύσει και την υπόθεση Οπότε πάει ξέρω εγώ μέσα Αυτός είναι τηλεόραστο που είχε Ναι το... Οπότε πάει ξέρω εγώ μέσα πρώτο και, πρώτο λέει... Πρώτο την, και λέει... μαζί με την διευθύνδε του νοσοκομείου και καλά και λέει... πρέπει να του βγάλω το σωλη και τον είχαν δει στο ελληνικό να σχέδιο δράση από την Ελλάδα για να ρωτήσουν μια, μια ερώτηση συγκεκριμένη. Μα λέει εντάξει έχει αυτό και εκείνη και εκείνη και το άλλο, αυτός είναι απαραίτητο. Άμα λέει δεν προλάβεις θα, θα το χάσουμε Τέλος πάντων, τώρα το, του το, το, το κάνω την το ερώτηση είναι πιο σημαντικό, δεν θα πάθει κάτι σε όλοι αυτή... Και του λέει, ξέρω εγώ, όχι δεν θα το κάνεις, γιατί άμα το κάνεις πολύ σε να σου δείξω, πατ' αρχίζει και μιλάει την directory, παιδί μου αυτήν, στην μάλα του ξέρω εγώ. Και, και... και... επειδή δεν θέλει να, δε να καθωθεί, λέει τη φράση άπτες τα ξέρω εγώ ισπανικά πριν τελειώσεις την ήταν και μετά λέει «Ή τουλάχιστον κάπω έτσι». Τε παντάει αυτή, του ξανατάει κάτι άλλο, ή νομίζω ότι αυτό είναι ξέρω εγώ, αλλά μιλάμε για αυτήν την προφορά, και του λέει μετά οι άλλοι, καλά αφήξεις τόσο καιρό τη γλώσσα, γιατί δεν είπες τίποτα, γιατί μετά θα ήθελε να συζητάω μαζί της. Και όλοι ξέρουν. Ποιος αυτό είναι. Αμ, όποιος λέει, ναι, το ξέρει. Απλά τη μου γράφει το δηλαδή ότι οι άλλοι ήξεραν τη γλώσσα, επειδή δεν είχε ναι με τον χρήστη, επειδή μου φόραξε τον άλλον ξέρω εγώ. Εκ Επίσης, πραγικό. Πραγικό. Εντάξει, κάτι Συντικά... άλλο που δεν είδες και σας άρεσε. Γραφή τι είδες. Είχε μέσα στο πιπς, είχε... Το πιπς έχω ζητήσει τον λόγο χρειγάρα στιγμή μετά. Ωραία, Επίσης είχε ε, τέτοιο... πολλά πάρκα. Είχε, και ελικές πλατείες. Κατούρουσαν σκυλιά στα πάρκα. Ή απογορεύονταν. δεν σκυλιά. Κίνησε το ε, δεν τα κοίταξα και όλους. <laughs> <Τι <Τι πρέπει Η πρώτη οργάνωση θα πάμε να το τουρίσει. Και πολλά ποδήλατα παιδιά εντάξει δηλαδή θα είναι φοβερό αυτό. Και μιλάμε φανάρι για ποδήλατα, δρόμοι για ποδήλατα. Μπορείς να πάρεις το ποδήλατα για τα πο... πόλη. Νοικιάζεις με ποδήλατα. Αν μου Μην το λες έτσι στάνταρ γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχει α πούμε. Έχεις άγγελε να νοικιάζουν πουθενά ποδήλατα. Εντάξει δηλαδή σου σχεδόν κοιμήν το φτιάει. Κάναμε το έχεις πει αυτό αλλά τώρα πότε θα γίνει, άσχεται καλύτερα. Και πού να πα με το ποδήλατα τώρα έτσι, παθήσουμε. Καλά πέρα τα από τα αυτό παιδί μου απλά λέμε ότι αν, αν φτιάξεις τέτοια μαγαζιά θα υπάρχει ανάγκη να γίνουν και ποδηλατόδρομοι μετά. Πάντως εντάξεις η συμπεριφορά στους δρόμους με τα μάξια ήταν δηλαδή. Μπορεί, α πούμε να είχαν προτεραιότητα τα Και Ξεκινώ ε, να περάσεις ο ε, πεζός ναι, Όχι, χωρίς να κάνει κλίση ο πεζός έτσι, χωρίς να έχει μπει στον δρόμο. Με ναι, χωρίς να μπει. Ναι. Σε βλέπεις α πούμε ότι να περάσεις θα πατάει. Και στις Βρυξέζες πει εγώ το ίδιο. Τι Βρυξέζες είναι, αμέσως όχι, <σίλω> όχι, <σίλω> έχει καμία <σχέση>. Και <σίλω> πήγα σε πολύ καλό καιρό. <σίλω> πολύ καλό καιρό. Δηλαδή το είδα άνοιξε το Βερολίνο που το προσφέρει. Μετράει. Μετράει. Δηλαδή οι Άνεσοι και ο Γιώργος που πιστεύω ότι... Ε, θα καλά, ο, ο Γιώργος πάντως που πήγε χειμώνα, από ό,τι μου είπε δηλαδή, ότι έχει και μερικά πράγματα που είναι πολύ ωραία να πας τα δεις χειμώνα α πούμε. περίοδο Που το άλλο. Ε, άμα θα Τώρα θα πάθω, Νοέμβριο, δεν ξέρω αν θα βρεις κάτι Άμα θα πας, κοιτάξει, σε... αν πήγαινα... Το... Αν ήξερα πήγε... το Final Four... <laughs> δεν το ξέρω πραγματικά πότε ήταν το Final Four Όταν στη στήρια... <στά> θα καθόμουν για το Final Four... <στά> θα πήγε μια σουνει ευρωβολά και Θα επίσκρισες τι δύο να η αγόνα... Γιατί να μην Ε, θα και ποτέ Είχε 2.000 μόνο Έλληνες και όλοι οι άλλοι ήταν γερμάνοι και σε γήπερα σε, γύπαιρα, σε τα, Από ό,τι μας έλεγε ένας που κάναμε tour, μαζί του ξενάγος. Το έλεγε ότι γενικά τα κρατάνε σε στάνταρτη μέσο σχεδόν. Από 4 ευρώ μέχρι 12. Σπάνεθαμείς, πάρα πάνω. Μόνοι σας πήγατε, δεν πήγατε μέχρι πάνω. <σχέδιο> <σχέδιο> όχι, πήγαμε μόνοι μας. Απλώς σε, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Και δεν ξέρω αν το ξέρεις εσύ αυτό. Που έχεις πάει σε πολλές. Υπάρχει μια εταιρεία που ονομάζεται free tour. Και, έχει παντού έχει, κόσμο, Έχεις και... κόσμος που ξέρετε. Και πόλους. κάθε μέρα δεν μπορούσες. Είναι... πούμε με τα πόδια έτσι. Ναι. Στην πόλη. Ήταν 36 ώρες α το του. Καλό είναι αυτό. Προετάς κιόλας. Μια χαρά. Ο Τιμπάσταρ και... ξέρω ράπερ πέμπτο. Κανονικά Έκανε και ράψα Είχε κάνει ένα... Τιμπτ Box. Όχι. Τιμπτ Freestyle. Freestyle. κάνει ένα... Να στίχους για τον Βερολίνο και καλά. Από την Ιρλανδία. Ε, πρέπει εσύ περισχυτώς σου λέω. Εγώ που σου λέω Μικ, πέρα αλλά δε, δεν έρχεσαι εσύ. Υπάρχει μόνο άγγελο. Άγγελο δεν μπορεί. Έχει καλώ αυτιά. Λοιπόν, ε, αυτά για το φαγητό. Ωραία. Τώρα κάνεις κάνετε και ερώτηση να πει, σχόλη, να πει ε, Επίσης πρέπει να το κοινό του χωρίς στο άρθρο πολύ... <laughs> <laughs> <κρωματικότητα> για να το πέρι και το τάνο. εντάξει. Καλά, δεν <laughs> λοιπόν, ε, και μετά το Βερολίνο, με? με το που γυρίσαμε λοιπόν στην Ελλάδα, μάθαμε τα μαντάτα. Τα μαντάτα ποια είναι. Γιατί του χείρον, <laughs> μας... <laughs> μας πήραν εκεί πέρα ξέρω εγώ, εσύ ξέσους μας πήρε, ας πούμε έτσι. Yeah. Ε... Η μητέρα μιας φίλης. Και μας άρχισε με το που πατήσαμε το που στην Ελλάδα. Και είναι αυτό και εκείνο και τα άλλα, και και Αυτό πέραξε, όταν και λέγα λέγα ότι κάθε... το που γυρίσαμε, το που, που ναι. Γιατί θέμα δεν προλαβαίνω να ακολουθήσω Προσπαθώ να πάω σε άλλο θέμα για τη γρίπη τώρα. Τώρα θα κάνουμε yeah. διάλειμμα κάνουμε καφέ μη Ναι, αλλά για <χαιρεύει> τη γρήπη θα πούμε. Ε, δεν ξέρω θες να πούμε, να πει τι σου είπε, σου μόλις είτε στην Ελλάδα κατασφύγει. έπρεπε να πούμε, δηλαδή πώ έφτιαξε την ημέρα <χαιρεύει> <χαιρεύει> <χαιρεύει> με το που ήρθαμε, έβρεχε και να να την εγώ και Μιά στην Ιταλία, ή 7. Άρα στην τελία έχει κοισμό, τι θα λέει αυτό. <σκλήσεις> είχε κοισμό δηλαδή. Και μάλιστα α, έχει, το το Google Google. Google. σήμερα... Ε, σήμερα ε, <σκλήσεις> ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία που ουσιαστικά ήταν από... Είχε κολλήσει <σκλήσεις> άνθρωπος από έναν άλλο που είχε έρθει, α πούμε. Α, ναι, οκ. Είχε έρθει κάποιος από κάποια <σκλήσεις> α... χώρα. Φαίνεται λογικό. Μπορεί να δούμε το Google που προτείνει ο Άγγελος ή μπορεί να δούμε το Google Flu Trends. Το αρχιζικοί τα έχει να φτιάξει το PC που είπε ο... Ναι εντάξει, θέλω <σίλω> πάντως ναι, το, πάντων. <σίλω> το Άρα σίγουρα καπαρώνουμε ένα θέμα για, το... για το χείρον, παρακάτω, την Crypto Hero παρακάτω ό,τι καταλαβαίνω Και εντάξει Ήρα, σιγά σιγά το φτιάχνουμε ε, χαλάρα θα φτιάχνει, <σίλω> άμα μιλήσουμε άλλη μισή ώρα για intro, Κάτι θα γίνει Ωραία λοιπόν το σταματάμε εδώ, πάμε να κάνουμε καφέ Και μετά τις δεθμίσεις πίσω με περισσότερα θέματα Και σε αυτό το σημείο νομίζω ότι είναι η ώρα να ανακοινώσουμε επιτέλους το πολυπόσυτο θέμα του διαγωνισμού για την κλήρωση του τελευταίου τεύχος του Αστραμπίκας και Προδίκας, που για ακόμη μια φορά που πούμε ότι είναι προσφορά της Otherwise Publications την οποία και ευχαριστούμε πολύ. Ε? Ναι, ναι, την ευχαριστούμε. Ωραία. Ε, λοιπόν, αρχικά σε λίγη ώρα θα μας πει ο Χρήστος το quiz το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι ακροατές για να... Για Είχα να... Μία. Για να λάβουν μέρο στην κλήρωση. Ε, να πούμε επίση ότι στη συνέχεια του επεισόδου, όποιο έχει διάθεση να κάτσει να το ακούσουμε μέχρι το τέλο, θα υπάρχει απάντηση με άμεσο ή έμεσο τρόπο. Ακόμα δεν έχουμε βρει πώ να τη, τη δώσουμε ακριβώ. Και από εκεί και πέρα, ο καθένα, τι θα πρέπει να κάνει η Άγγελη για να λάβει μέρο. Να λοιπόν, ακούτε μετά την ερώτηση, βρίσκετε την απάντηση οπωσδήποτε, ξέρω εγώ, Νομοθετή. Μπορείτε. Μπορείτε ή την ακούτε, ή τι βρίσκετε από το Ιντερνετ ή δεν ξέρω και εγώ τι. Και μετά αισθάνεται ένα email στο στην διεύθυνση info.papakimusifilter.gr από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή ναι. 15 Μαΐου στην οποία, στο οποίο email αναφέρεται την απάντηση ποιά είναι η σωστή απάντηση και μέσω από το επόμενο εμείς θα δημοσιεύσουμε ένα άρθρο το οποίο θα λέει όλους όσους στείλετε email και κατόπιν αυτού θα γίνει κλείωση για το οποίο θα πάρει τελικά το τεύχος. Ωραία, δηλαδή με το Σάββατο θα δημοσιευθούν όλες οι απαντήσεις που μας ήρθανε μαζί με τα nickname που αφήσανε αυτοί που ήθελα Ωραία, και θα γίνει η κλήρωση όπως ακριβώς έγινε και με τα τρία προηγούμενα τεύχη Να ξαναπούμε μια φορά το email νομίζω, είναι info.newsfilter.gr Αυτό είναι info.newsfilter.gr Χρήστο, ποια είναι η ερώτηση μας? Το περίμενα αυτό. Ευχαριστώ Άγγελο που μου δίνεις το λόγο Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αρκυρίσω την ερώτηση Λοιπόν, η ερώτηση του διαγωνισμού είναι παρμένη από μια κλασική ταινία, το Pulp Fiction, και έχει να κάνει με, την, με μια συγκεκριμένη σκηνή της ταινίας στην οποία οι ομαθέρμαν με τον Δ. Βόλτα χορεύουν σε ένα μαγαζί. Είναι πολύ κλασική. Είναι πολύ κλασική σκηνή. Θέλουμε να μας πείτε τι κάνουν οι ηθοποιοί πριν αρχίσουν να χορεύουν. Κάνουν μια συγκεκριμένη πράξη, είναι πολύ χαρακτηριστική. Πιστεύω ότι δεν θα πεντευτείτε, εντάξει τώρα... Ρε, είναι μπορεί... είναι προφανής απάντηση. Τι κάνουν πριν χορέψουνες. Ε, Επομένως μας λέτε ποια είναι ακριβώς η κίνησή τους πριν αρχίσουν να χορεύουν. η πράξη τους, ναι. Ε, η κίνηση των δύο πρωταγωνιστών της ταινίας Pulp Fiction στη συγκεκριμένη σκηνή του bar. Και μας στέλνετε αυτό με ένα email. Και τους οδικείς μου, γίνετε κλείσεις για να κερδίσετε το τελευταίο μας δώρο παύλα τεύχος. Ας τα πείξετε βραδύ. Καλή επιτυχία σε Λοιπόν και όπως είχαμε προλογίσει θα έχουμε σε αυτό το podcast και μια συζήτηση για την γρήπη των χείρων που έχει ξεσπάσει στο, στον πλανήτη τις τελευταίες μέρες. Ε, το προηγούμενο podcast δεν είχατε προλάβει να... δεν είχε ξεσπάσει δηλαδή ο τόλος αυτός. Έτσι. Οπότε δεν είχατε αναφερθεί καθόλου. <χινε> Μετέπειτα γεγονός. Το προηγούμενο πότως και όλας δεν, δηλαδή διαβάζαμε RSS την περιοχή, οπότε ό,τι είχε μέσα, είπαμε. Ναι, σωστά. Όμως οπότε δεν τέ, υπήρχε τέσπασε, δηλαδή. Όμως δεν Λίγο πιο μετά. Τυμ... Τυμ... Τυμ... Λίγο πιο μετά. Λίγο πιο μετά. Λίγο πιο Ωραία. Να αναφέρουμε κάποια νούμερα, έτσι πως τα βλέπουμε από το site του BBC News. Οκ. Έχουμε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις 3.340 και θανάτους που προήλθαν από την κρύπη 48 εντάξει μικρό το νούμερο αν και εντάξει, είναι... Είναι γιατί μιλάμε μι... για παγκοσμίως έτσι είναι μικρό το νούμερο απλώς αυτό με ένα το βλέπω ας πούμε έτσι ανησυχητικό ότι το παρακολουθώ το mm -hmm. site αυτό ε... μέσα σε μία μέρα αυξεύθηκαν ας πούμε κατά πολλοί περιπτώσεις ναι απο σημαινει είναι ότι όσο δηλαδή, 600-700 ε... ε... καλά, αυτό μπορεί να είναι και μικρό δεν ξέρω λέει, πόσο και όταν μιλάς για παγκόσμια, τώρα δεν ξέρω το T-Rate πρέπει να έχει για να Α, το θεωρήσεις ανησυχητικό ναι. Τότε να σου πω ξέρω Βλέπουμε πάντως ότι οι περισσότερες περιπτώσεις είναι στο Μεξικό Στην Αμερική και στον Καναδά Δηλαδή στην Ευρώπη δεν έχει περάσει τόσο πολύ Στην ίδιο έχουμε 12, 1, 3, 1, 39 Στην Ακλία έχει αρκετά Στην Ακλία έχει αρκετά Ναι, αυτό που βλέπουμε στα νούμερα είναι ότι η, η αύξηση των, των αριθμών yeah. αυτών στην Ευρώπη είναι πολύ πιο μικρή Και η Αυστραλία την έχει σπαυλάρει και αυτά Η Αυστραλία τώρα το βλέπω Έχει, έχει ένα ναι. Και η Νέα δεν έχει πέντε Η έξι, δεν ξέρω τι πέντε Η Λιθαία έγινε καλά Το αναπένα μην ήτανε Μάλλον λάδι. Λάδι. Λοιπόν, ε, δεν ξέρω τώρα για την Ελλάδα Την έχουμε εκλειτώσει Ελλάδα στην, λάδι. Λάδι. στην Ιταλία έχουμε έξι ε, ε, ε, ε, περιπτώσεις, περιπτώσεις. Τις περισσότερες τις έχουμε, τις έχουμε στην Ισπανία, 88 δεν έχουμε νεκρό ακόμα στην Ευρώπη. Δηλαδή, το μόνο και γεγονός... Το Μεξικό, 2 στην Αμερική και ένα στο Καναδά, κανένα άλλος Και μάλιστα από ναι. όσο είχα διαβάσει, οι περιπτώσεις στην Ευρώπη, σχεδόν όλες δηλαδή, δεν χρειάζεται να το Δηλαδή ξέρω εγώ, ξάπως τους κρεβάτε το παιδί, πήγε στο νοσοκομείο, το είχαν ότι είναι <Τι> αυτό, είναι παιδί μου στο εργοείο, τους τους είπαν εντάξει δεν Πάρα Υπάρχουν φάρμακα για αυτό το πράγμα, δεν έχουν βρεθεί που να κάνουν <συσκάλα> δουλειά ή απλά κοινά βιωτικά okay. σου κάνω τη δουλειά σου. <συσκάλα> Αντίδυκα... Απλά δηλαδή αυτό είναι επικίνδυνο μόνο αν αργήσει να το καταλάβεις. Βασικά δεν ξέρουμε ακόμα αν είναι επικίνδυνο. <συσκάλα> ναι αλλά εντάξει όταν λες α πούμε 88 48 θανάτους από γρήπη των χείρων έτσι. Σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο μπορεί... για θάνατος. Ναι αλλά σε έναν κανονικό οργανισμό που μπορεί να είναι επικίνδυνο αυτό. Δεν, ξέρω, εγώ δεν Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα για το τι είναι επικίνδυνο και τι όχι. Απλά οι που έλεγαν ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο αντιβιωτικό για αυτό το πράγμα. Δεν έχουν βρει δηλαδή για το στέλεχος ναι, αυτό το ναι. συγκεκριμένο αντιβιωτικό. Με τα μεταβιβάστε. Αντιοικό, ναι. ναι. Ε, και, ναι. Ε, και εν πάση περιπτώσει... Δηλαδή, για αυτό ρωτάω. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι πήγαν σπίτι τους και το πέρασαν απλά είχαν γερόν οργανισμό ή τους έδωσαν κάτι πιο συγκεκριμένο. Αυτό ρωτάω, ούτε ποτέ άλλο. Ε, φαντάζομαι ότι τους δώσαν κάποια αντιίκα, τα οποία μπορεί είναι παρόμοια με αυτό ενδύει. που πρέπει να κάνουν α πούμε ή ήταν πιο παλιά για διευθυντικές ναι. γρήπες και λειτουργήσανε. Το θέμα ούτε. είναι ότι αυτό που δεν πρέπει να γίνει για μένα να προσέξουμε λίγο να μην εξαπλουθεί πάρα πολύ ο ιός και έχουμε χιλιάδες εκατομμύρια ας πούμε, περιπτώσεις. πούμε ακόμα είναι ελευθόμενο. Το ποσοστό της θυσιμότητας θα παραμείνει η ίδια παρά το αν δεν πιστεύω ότι θα, θα είμαι πάρα πολύ άτομο, πάρα πολύ άτομο. Απλώς έχοντας τόσες πολλές περιπτώσεις Δεν φεύγει κιόλας. Να ε, σου πω το οποίο θα, θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τον ιό αυτό ο ιός αυτός σε δύο χρόνια θα έχει μεταλλαχθεί και θα είναι ξέρω εγώ σε αυτό το... Θα πρέπει να βρεις ένα άλλο. Θα πρέπει ένα άλλο. Όπως γίνεται λέει, με την κλασική γρήπη. Πάντως η εθνισμότητα που είπες δεν είναι σίγουρο ότι είναι τόσο το νούμερο γιατί από αυτά τα 3.840 περιστατικά δεν ξέρεις πόσο θα, θα εξελιχθούν. Ναι. Εντάξει, βλέπεις επειδή με βάση τα νούμερα τώρα Εκεί θα σου λέει «Τόσες περιπτώσεις είδαμε έχουν, τόσες πέθανε. Τώρα αυτός δεν πέρασε κάτι άλλο. Ναι, ναι, Σίγουρα δεν μπορεί να κάτι άλλο. Εντάξει, στους που αντί 50 μπορεί Ε, εντάξει, θα αυξηθεί το... Το αισιόδοξο μήνυμα του Άγγελος, το οποίο θα πούμε. το το πούμε, το να... ναι. Εντάξει, Σωστό είναι αυτό που λες. Απλά λέμε ότι είναι καλό να έχουμε ένα overview του πράγματος, να... Όπως για το επόμενο να μπορεί να πει πεθάνει κανείς, το προσθέμα είναι και άλλο μία φάω να πάμε μία μέρα πίσω Να μπορείς να πας φάς... Κάτσε να πάμε μία μέρα πίσω Στις 9 Μαρίου ήταν ομέρα, να δούμε από χθες την ΕΝΣΠΑ ναι. Χθες π.χ. 46 2505. με 2505 αυτό. Ναι, αυτό, αυτό, αυτό είναι 900 κρούσματα που αναγνωρίστηκαν Αυτό, αυτό είναι Χάνατη ελάχιστη αυτό, αυτό τόλις, Κάτσε να πάμε ακόμα μία μέρα πίσω Εκατό τέτοια. Απλά μάλλον είχαμε 6 χθες, και μάλιστα υπήρχαν φόβοι άγγελε, για να μην γίνει και το Grand Prix στην Βαρκελόνη. Για και καλά να μην κάνω λάθο. Στην Ισπανία έχει κάποια... Έχει περιστατικά, 88... Ωραία, να το δούμε Φράδει. και μία από τις <σταξήν> 18 Μαρτίου μέχρι... Το... 18, με πρέπει, αυτό με το Play... Α, δεν Ο ξέρω. Το... Εντάξει, το πατάω ένα-ένα. Λοιπόν, τι λέει αρχικά. Εμφανίζεται το πρώτο κρούσμα λογικά στο Μεξικό. Μετά έχουμε Μεξικό, Μεξικό της, περίπου μες δύο εβδομάδες οι αγώνες που το σφαίρι και αυτά γίνονται ήταν Μετά έχουμε στην Αμερική δύο κρούσματα, τα εννιά. Μετά ξαπλώνονται και λίγο στο Καναδά. Πάει στην Ισπανία και στην Α, Ισπανία και Αγγλία. Αγγλία, στο Ισραήλ και στην Ελλανδία. Κάποιος με... από το Μεξικό γύρισε. Εκεί. Μετά έχουμε διάφορα μέσα στην Αγγλία. Λονδίνο, Πολμόντ κλπ. Γερμανία επίση και Αυστρία. Και ε... ε, μετά πάλι εκεί στην Ευρώπη. Ναι, Νοσία δεν είναι μέσα στην Ευρώπη. Τα ε... ε... νοούμε με εκεί και με ξυκολόγουν. Τα... Ναι, και α... αρχίζουν και έχουν και θανάτου. Πάντω σε αυτό και... ξεκίνησε, ξέρουμε. Λέγε γιατί ξαπνικά σου πού πει. Γενικά πάντω έχει άνοδο. Τα κρούσματα έχουν καλή άνοδο όμως. Εγώ άκουσα που ξεκίνησε, τι έχει γίνει. Υπάρχουν και φήμε ότι είναι... Επίτηδες επιδίδες αυτός που η ιδέα που κατασκευάζει το εμβόλιο το το το το, το... Δεν είναι το το εμβόλιο το το το το το το το Είναι το το ότι το το το το το το το το το το το το το είναι δεν το το το το είναι το το το το το το Δεν το Είχαν την προσοχή του στην Ασία μετά την γρήπη των Ορτινών και δεν πρόλαβα να δουν ότι στο Μεξικό υπάρχει πρόβλημα γιατί εντάξει τώρα φαντάζομαι και ότι είναι κάποια έλεγχη έτσι mm -hmm. όταν πας ας πούμε και κάνεις κάποια πειράματα ή κάτι τέτοιο φαντάζομαι ότι κάποιος πρέπει να σε ελέγξει γι' αυτά ε, ναι, πιστεύω Αν δεν γίνεται αυτό τότε εντάξει Σίγουρα θα έχουμε και άλλες περιπτώσει στο, στο μέλλον με περιεργουσίους έτσι Καλά ναι σίγουρα Νομίζω ότι αυτά για σαν στοιχεία, σαν δεδομένου, είναι καλά. Τώρα από εκεί πρέπει να πούμε θα είναι κουβέντα μεταξύ μας ε, ναι, ναι, ναι. που δεν, δεν τις στηρίζουμε κάπου. Εντάξει, προφανώς αυτό θα, θα κρατήσει κάποιο καιρό, δεν θα τελειώσει την ημέρα στην άλλη, οπότε αν δούμε κάτι άλλο, ε, περάσει σε δεύτερη... το ξανασυζητάμε την επόμενη φορά, δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Το σημαντικό α πούμε είναι να δούμε τι θα γίνει με εμάς αν κάποια στιγμή θα έρθει. Το, το, οποίο Μάς, το, το φιόμα, πιο κοντινά είναι στην Ιταλία ξεκούσουμε και το επόμενο στην Ελβετία που είναι σχετικά μακριά. Εντάξει ο όχι, οχι, δεκτυπώ, η, η Ελβετία η Ιταλία, η Ιταλία είναι το πιο κοντινό, το πιο επικίνδυνο. Το βλέπουμε ότι όλα τα Βαλκάνια <στονίκαι> δεν επηρεάστηκαν έτσι. Εντί, το Βαλκάνια δεν έχει τίποτα α πούμε. Ούτε η Ρωσία έχει. Η Ρωσία... δεν έχει. Ε καλά κοινεί και οι παγκοσμιοποιημένοι... Έτσι έπαθε και ο Πολέοντας εκεί. Τόσο τους ίδιος. Ωραία. Πάρα ας πέρας νομίζω καλύτερα, ας θέμα. Ε, να σας πω, είχα διαβάσει τις μια πολύ χήμα έρευνα, στην οποία τι έλεγε Ο επιστήμονας πάντων που είχε βγάλει στην την έρευνα Κάνει ε, σχητικές παρεμβάσεις από στόλι Λοιπόν, ε, ο επιστήμος που είχε βγάλει στην έρευνα Είχε μαζέψει φωτογραφίες και τα άτομα από... που είχαν τελειώσει κάποια σχολεία α πούμε ε. Και... Τι πήγε να έλεγξε ουσιαστικά, είχε κάνει μια στατιστική μελέτη στην οποία προσπαθούσε να αποδείξει ότι αν χαμογελάς ή όχι σε μια φωτογραφία από την παιδική σου ηλικία πάντων από την... το κολέγιο, της τη σχολή σου ε, Αν χαμογελάς έχει λιγότερες πιθανότητες να χωρίσεις σε σχέση ή σε γάμο α πούμε. Αν δεν χαμογελάς έχεις περισσότερες πιθανότητες. Πώς σου φέρνει λέει Γιατί όταν μια φωτογραφία σου να το με είχε έτσι. Ως πειραματές ή έναν άνθρωπο που θα χολίσει Εγώ δεν χαιρελάω. Στο γαλάζιο. Στο γαλάζιο. Στο Αν μπράβο ναι. Αν έχεις μια που γελάσκε και μια που δεν πολλές εγώ. Χίλιες και παίρνεις μια που μες χειροποίησε. Εντάξεις. Τι Πολλές Πολλές κινέζικες. Πολλές κινέζικες. Τέτα ήμους και διαίνες και τι σας λοιπόν, εγώ ε, ε, πιστεύω ότι αυτή ρε, η ρευλακία Παίζει ρόλο άμα γελάς με αυτήν με την οποία είσαι ή όχι Αυτό όμως είναι τώρα, έχει την εξής αντίφαση, πες ότι εσύ γελάς επειδή μου, ότι σημαίνει δε Αλλά ο κοπέλος σου δεν γελάει Γιατί μου καλό όλοι εσύ, αυτό εσύ. το είμανε κι άλλοι, ναι Είσαι το τρίτο άτομο που του κάνει αυτήν την ερώτηση Εντάξει, δεν είναι πολύ υποφανής όμως, δηλαδή τι θα γίνει αυτό Έχεις Εγώ ξέρω όμως το θα τ είναι και οι δύο το ίδιος. Δεν yeah. έχει πέσει όσο να γίνει αυτό. Λέμε και οι δύο γελάτε, έχει πέσει όσο πει να Μα και οι δύο δεν γελάτε. Γιατί Δεν ξέρω γιατί, αλλά μα είναι σωστή yeah. ένα ή υπάρχει και αυτό το... Ωραία, οκ, εντάξει, έχεις ένα δίκιο. Εγώ πιστεύω ότι η έρευνα ενταξει ενα δικιο εγω πιστευω είναι μια που Και, και πρέπει να εξετάσουμε τι γίνεται με το μπόμπινγκ. <laughs> αν δηλαδή υπάρχει <μει spécial> ένα paper στο οποίο και καλά πους να το ανακαλύψουν, γυμνώ μες φωτογραφίες ρε παιδί μου. Τι γυμνώ, τι γυμνές σκηνές. Δηλαδή κάποια κουπέλα δηλαδή πίνει ύπνο, κάποιο άνθρωπος νύπνος, κάποια σεξουαλική δηλαδή, στάσης. Αυτό δηλαδή, δεν δηλαδή, ήταν σε σεμιντήριο που είχαμε δει. Ήταν σεμιντήριο που είχαμε σε Απ' τώρα που είχαμε δει σε ταινία, φτιάχνουμε μια βάση, η οποία έχει όλες τις γυμνές σκηνές που υπάρχουν σε ταινίες και σε ποιο δευτερόλεπτο είναι και ποιο πρωταγωνιστή. Για να μπορέσεις να το βρεις και γρήγορα. Και μάλιστα δεν τι θα κάνει αυτήν την ιδέα γιατί ξέρω, τα παριώ τη πρώτα. να ναι. κάνουν τους όλες όλη ταινίες ταινίε και η σοταλήσει και τους και βγει Το ναι, κάποιος το έχει βγάλει, τέλος πάντων. σε αυτό πλέον τώρα ε, σαν, πούμε, με κάποιους, ε, με κάποιους ξέρω εγώ, αλλά ε, ε, ναι, και άμα μοιάζουν με κάποια πρότυπα που έχει, θεωρείς ότι είναι η yeah. σκηνή. Και είχε και, παράδειγμα που το ανακαλύφθηκε, βάζει καρή, και <laughs> Τραγικό, <laughs> πόκειες, σε μια διάθετη, μετά βγει ο παιχνιδιός. να κάτι. Άμα στην φωτογραφία σ' είχαμε γελάσεις λίγο πέρσι, δεν είχαμε γελάει. Τι είχες. Εγώ σου είπα ότι ήξερε τα το άτομα. Εντάξει, Δεν το Εγώ σου είπα ότι ήξερε που θα σε Αχ, Πάμε τώρα στην ενδιαφέρουσα Σιγά Λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα στην οποία την Προσπαθούσα να βρούνε τη ρίζα, ας πούμε, το γιατί χορεύουμε. Γιατί είναι στη φύση μας, πούμε, ξέρω οι άνθρωποι να χορεύουν και κουτουλού, κουτουλού, τι τα λοιπά, τι ε, Λέγανε παιδί μου αυτοί υποστήριξαν ότι υπάρχουν δύο γνωστοί τρόποι για τους οποίους ο άνθρωπος χορεύει. Πρώτον, για να φρυτέρει, σαν τα ζώα ένα πράγμα που γίνεται πολύ, πολύ συχνά στο ζωικό βασίλειο αυτό. Και δεύτερον, ε, για κοινωνικούς λόγους φυσικά, έτσι. Οι συγκεκριμένοι επιστήμονε έρχονται να δώσουν και μια τρίτη ερμηνεία. Τι ήταν το δεύτερο? Για κοινωνικούς λόγους. Ναι, λέ, τι εννοώ, κοινωνικούς ε, είναι κοινωνικούς λόγους. Επειδή είναι πέ στο επειδή ε, ε, και χορεύεις. Ναι, γιατί άμα δεν είναι επειδή δεν να χωρέψει το κάμπο. Αν δεν σε δεν σε χρημάτων δέντρο Αυτό, το και Και και ε, δε ναι, έθιμο, ρε, Α, ναι, το τρίτο. Ε, είναι Προσπαθούμε να μιμηθούμε τους ήχους του τραγουδιού και τον ρυθμό. Είναι σαν... είναι το ίδιο πράγμα ε... όταν μαθαίνουμε να μιλάμε, όταν είμαστε μικροί. Ήδη διαδικασία. Όταν μαθαίνουμε να μιλάμε προσπαθούμε να μιμηθούμε αυτό που ακούμε. Και υποστηρίζουν ότι αυτό γίνεται και για τον χώρο. Και πόσο το απέδειξαν, πήραμε ζώα τα οποία θεωρούνται μίμοι, παπαγάλοι και ελέφαντες παρελπτόντως είναι μίμοι. Ναι. Ε και τους βάλανε συντή και τραγούδια. Και είδα α πούμε ότι μέσα από εξάσκηση διαπράγματα αρχίσανε και οι παπαγκάλες α πούμε και μίλησαν το, το ρυθμό. Hm. Καλό αυτό έτσι. Λέει ότι για τα άτομα τα οποία δεν χορεύουν ποτέ, α πούμε, εκπαιδευθήσεις, τι μπορούμε να πούμε. Για τα άτομα που δεν χορεύουν ποτέ είναι ότι δεν θα βγουν ποτέ κόμμα να ξέρει. Ένα αυτό, ένα ότι θα τους δείχνουν όλοι και δεν τους και αντίθεται. τρίτο ότι, ότι δεν είναι καλή BB. <laughs> Τι είναι αυτό που βλέπουμε αποστολής. Δεν βλέπουμε κάτι. Λοιπόν, Θέλω να βρω ένα βίντεο έτσι. Και με δε, δε υπάρχει να με μικροφόνους αγκρότες. Ναι, δεν είναι. Τι να δω. το ενδιαφέρον σε αυτήν την είναι ότι είναι περίπου περιοδικό. Ναι, είναι και από το... Οπότε, δι... ε... το the Economist να το πούμε. νομίζω ότι αφιέρωσες έννοιες από χώρο. Χωριός, χωρισμός κλπ. Και... Αλλά πάνω, με διαφωτικό γράμμα έτσι. Εντάξει, αλλά θα το γράψουμε και κλίζες. Δεν το γράφουμε και κλίζε. Με το... Ευχ δε گی۔ Που τώρα εσύ δόσης για το πτυχίο των τελικών. Όχι τώρα, να μην. Μπράβο. Ευχαριστώ. Και εσύ. Ναι. Και για πέσει τι ανακάλυψες τώρα πρόσφατα. Και ανακάλυψα πρόσφατα ότι κάναμε πλακία. Πήγαμε σε χρηματιστήριο και, και το άλλο. Γιατί? Ε Γιατί υπάρχει τρόπος να μάθει τελικά χωρίς να πα σε χρηματιστήριο. Ε. Να μιλά. Δηλαδή. Να μιλά. Δηλαδή. Να μιλάς. <laughs> ε, λοιπόν, ανακάλυψα ένα site το οποίο είναι όμω podcast, θα είναι podcast ποιο οποίος λέγεται Learn Italian Pod Ναι yeah. αυτό είχε κατεβάσει και ο Γιάννης να μάθει γερμανικά πρέπει να πάει στον Δερμήμα Ήταν yeah. yeah. Learn German Pod <laughs> Ναι. <laughs> αυτό που κατέβασα εγώ δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει αντίστοιχο γερμανικό <laughs> λέγεται Learn ItalianPod.com <laughs> Έτσι, όλος σε μία λέξη και με πεζούς χαρακτήρες χωρίς παύλες κλπ. <laughs> το οποίο υπάρχουν δύο τύποι από την Αμερική οι οποίοι ο ένας είναι σίγουρα Ιταλός Βέβαια στην καθηγήτριά μας που το έφυγα, είπε ότι τύψα η Κύπρα δεν είναι Ιταλική κατά τη γνώμη της. Από και αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που πρέπει να μείνει είναι ότι είναι αυτοί οι δύο. Για πολύ μεγάλο διάστημα, δεν ξέρω αυτό αν συνεχίζεται ακόμα, αλλά για πολύ μεγάλο διάστημα βγάζανε μια εβδομάδα μια εκπομπή, στην οποία ξεκίνησαν από beginners level και φτάναν μέχρι... μέχρι advanced και μετά κάνανε και ειδικές εκπομπές που είχαν ασχοληθεί με την κουλτούρα των Ιταλών, με κάποια πράγματα που θα τα βρει και γίνονται στην Ιταλία, λεξιλόγια δηλαδή για αυτά έτσι και βγάζανε μία εκπομπή κάθε εβδομάδα στην οποία ε, είχαν ένα μικρό απόσπωσμα από κάτι που είχαν γράψει αυτή ή το βρήκαν έτοιμο έτσι και μετά το, το σχολίαζαν το μετέφραζαν ε, και στα γλυκά και γενικότερα σε καθεοδηγούσαν φράση με φράση για να μάθουμε να μιλάσεις τελικά με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά Αυτό είναι πολύ διέφερο, αλλά δείξαμε πόσο αποτελεσματικό είναι Κοίταξε εγώ για ε, λόγου της σταρίσματος και μόνο Κατέβασα το το κατέβασα όλο γιατί είναι free. Θα το αγκόσμι πούμε αγκόσμι αυτό. Φορή. Είναι πάρα όλο μαζί όλο απλά για κατέβασα όλα, ναι, γιατί είναι free, σου ξαναλεω είναι ναι, έχει Γιατί Δεν έχει πλούσια. Γιατί να κάθε εβδομάδα. Και υπάρχει ολόκληρο. <στα> είναι σε κατηγορίες που εύκολο να βρεις πώς Ωραία. Το κατέβασα όλο απλά να το έχω γιατί δεν Τώρα αριθμό... Ε... -book, ξέρω, είναι Κοίταξε, τριάντα, θα σου πω μόνο πίσω. ότι τα τοπικίνες και intermediate level είναι 50 επεισόδια του καθένα. 100, δηλαδή. Ναι, αλλά τα άλλα δεν είναι κοιμένα του YouTube, δηλαδή άλλα είναι λιγότερα ξέρω yeah. εγώ. Όλα μαζί υπολογίζω ότι είναι καμιά 300 επεισόδια, χοντρικά Φώ. πολύ αν το πω. Άκουσε αμαθείς τα 3 πρώτα. Θα σου πω περίμενε, και όλα μαζί βγαίνει γύρω στις 15 ώρες. Α, το Γύρω στα 7 λεπτά, 5-7 λεπτά, θα το όχι, όχι, είναι ένα κειμενάκι πέντε φράσεων το οποίο στην αρχή ε, το λένε μια με, κανονικό, με κανονική ομιλία λίγο αργά για να τα πιάνεις μετά το ξαναλένε και το εξηγούν φράση με φράση, στα αγγλικά πάντα έτσι, όχι στα ελληνικά ε, μετά η τύπη σας δίνει λεξιλόγιο, τι σημαίνει τι, δίνει γραμματικά στοιχεία που προσφανίσκαμε στο κείμενο γιατί κάθε κείμενο κοιτάει ένα γραμματικό φαινόμενο και αφού τελειώσει όλο, τελειώσει όλο αυτό, ε, το λέει ο τύπος μία φορά φράση με φράση και σου χρόνο για να το επαναλάβεις και εσύ για να ακούσει τη φωνή σου λέει, το το λέει. Yeah. έτσι και έτσι τελειώνει το επεισόδιο. Ε, πιάνουν θέματα και εκείνη η αξία άκουσες μεγάλη. Ποτέ, Άκουσα από το beginners 2-3, μετά από το intermediate 2-3, το πήγα Ήταν έτσι. Ήταν στο ίδιο, ίδιο. στη Λόλα, αλλά κύμα, πρώτον ο καθένας προχωράει το λένε όλο και πιο γρήγορα. Δεύτερον, τα θέματα όσο προχωράει γίνονται πιο δύσκολα. Δηλαδή αυτοί ε, στοχεύουν στο μαζί με το έχει να μάθει και κάποια πράγματα το οποία θα τα συναντήσει εκεί πέρα. Π.χ. ένα φεστιβάλ το οποίο γίνεται στην Ιταλία, μόλις mm. στην Ιταλία. Οπότες ξέρεις 5-6 χιλιάδες σε εκείνη την περιοδική μπορείς να ξέρεις τι σου λέει ο άλλος ξέρω εγώ. Επίσης έχει τελικές ταινίες, τελικά βιβλία, Έχει μαθήσει και την κουλτούρα τους δηλαδή μαζί. Και υπάρχουν και ξεχωριστά σεξους όπως το Do It Like Italians Do ή it, How to Italian κλπ. ή το Facebook, τα οποία είναι fixed phrases πως έχουμε με τις δικές μας παλαιές στο έργο είναι ιταλικά. Ότι και αυτά προφανώς δεν μπορείς να τα μάθεις σε 2 χρόνους που κάνεις το φροντιστήριο τόσο πολύ λεπτομέρειας πράγμα. Μπορώ να πω ότι το, το, αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι η προφορά του, της αυτηνής που είπε και ο καθήτριά μου δεν την μοιάζει να είναι πολύ ιταλίδα, δεν είναι τόσο καλή, οπότε από εκεί χάνεις λίγο. Αλλά ο τύπος θα πάει μια χαρά, δηλαδή μαθαίνεις και την προφορά. Mm -hmm. αυτό Το πολύ βασικό είναι ότι τους εξηγούν μέσα σε ένα επεισόδιο γραμματική, ε, λεξιλόγιο και κάνεις και oral, δηλαδή μαζί. Ε, προφορικά. Δεν εύχομαι να ακούγεται για κάποιον που ενοχωμένος ξέρει λίγα ή τελικά, ίσως να ξέρεις λίγα. Ε, κοίταξε, εγώ που δηλαδή πιστεύω ότι άμα το, το ξεκινήσουμε αυτό να το ακούμε στο πρώτο έτος μετά τα τρία πρώτα μαθήματα θα μπορούσαμε να, να, να, να καταλάβουμε χαλαρά. Και αν το ακούγαν παράλληλα θα μας φαίνουν και ενδιαφέρον, τώρα yeah, δεν τώρα έχει μόνο και το πάς να δώσει πω για Και έτσι μπορεί να ακούσουμε πάνω στο έξοδο κοινά. Οπότε που δεν κάναμε και καθόλου προφορικά, ούτε ακουστικό θα μα βοηθούσε πάρα πολύ. Ναι, yeah. yeah. καλακουστικό κάναμε το μουσίνο στην Εθνική. Ναι, απλά εκείνη διαφορετικό ότι σου λένε σιγά σιγά και παίρνει στο νόημα και σου εξοικού και πράγματα που εμεί θα μάθουν πολύ πιο yeah. μετά. Στο εξηγούν πάνω στο λόγο, δηλαδή εδώ από το άκουσα σημαίνει αυτό. Αυτή είναι κάτι καθηγητέ. Αυτοί είναι καθηγητέ στη δη Καληφόρεια. Στη Καληφόρια, πανεπιστήμιο. Και αυτό που κάνουν είναι για να υποστηρίξουν το Ιταλοαμερικάνικο μάθημα, ιταλο μάθημα, ας πούμε. Και, εμ, επίσης, ένα άλλο που θέλω να πω είναι ότι το site δεν βγάζει λεφτά από αυτό, δηλαδή τα επεισόδια όπως είπαν είναι δωρεάν, αυτός αν θες να συμβάζει την προσπάθειά του, σου δίνει το Αντώνα. transcript, ότι το έχει και γραπτό, δεν έχει και το pdf με την ομιλία και όλα όσα λένε μέσα. Mm. Και καλά, ας πούμε, σαν έξτρα για να πληρώσεις, oh yeah. ας πούμε. Ας, εγώ νομίζω ότι είναι πολύ καλή προσπάθεια και όποιος ενδιαφέρει θέλει να μάθει τα Ιταλικά ή θέλει να δει τι κάνει αυτό εδώ πέρα, να το δει. Επίσης ε, yeah. παίζει να υπάρχουν και τα άλλες γλώσσες όπως yeah. τα Γερμανικά. Νομίζω yeah. yeah. yeah. το ξέρουμε απλά αυτό γιατί δεν έκατσε. Και το άλλο που σκέφτηκα είναι ότι μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να γίνει και με τα ελληνικά. Θα πω πάρα πολύ. Yeah. Αυτό πρέπει κάποιος που ξέρει... Ε, ε, αυτοί πρέπει αυτοί. πρέπει αυτοί. να το κάνουμε φιλόλόλογο yeah. σε yeah. ξέρει, με άλλους. Ναι, ναι γιατί όμως λίγο πώς θα βοηθήσουν την ομογένεια yeah. αυτό. Δηλαδή δι... με αυτό. Τι είτε, το πω, το με Ιταλικά έβλεπα στο YouTube κάτι ε, τα Mopi shows, έτσι λέγονται, του Lost. Το οποίο είναι εμφόρμα... και εγώ αυτά, αλλά δεν. Είναι βιντεάκι, το οποίο έβγαλε το Lost πούμε, για να με τέτοιο τρόπο. Mm -hmm. Το οποίο και καλά είναι κομμάτι, που ήταν να το και Αλλά ενδέχεται να περιέχουν και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, μέσα που είναι Απλά το βρήκα τα βιντεάκ όλα αυτά στο internet με ιταλικού poίτου. Ναι. Δηλαδή στο YouTube είχαν κανονικά του σταθερή. Τα ναι, έβγαζαν Ιταλία δηλαδή. Απλά είμαι με εταιρεία poίσου, γιατί ναι, δηλαδή, κάποια λέξει που, σε Ιταλικά, που κάποιες υπόσεις, δεν σε έγινε εταιλικά που κάνω γύρω του υπόλοιπε και θα βάλει. Ναι, πάντα έτσι γιατί και εγώ τραυματισμό είναι η τελικό. Και ότι... εγώ πιστεύω ότι άμα και μόλι γλώσσα αυτό, αν βλέπει όσοι με ταινία με yeah. υπόλοιπου είσαι γλώσσες, θα βλέπεις πολύ περισσότερο από ό,τι αν θα κάνει 5 χρόνια μόνο προφορικά και μόνο ακουστικά. Δηλαδή στο μέλλον ακουστικό δεν έχεις μπροστά στο κείμενο, δεν καταλαβαίνεις τη λέει, όλα όλα. Ε, και, στη, και το δεύτερο δεν είναι το σενάριο βγαλμένο από, από ζωή. Δηλαδή η ταινία yeah, κάνει yeah. πράγματα τα οποία θα γίνουν ούτω ή Ή γίνονται. Ωραία. Και επίσης με βάση την ταινία πιάζει και εξελόγιο. Έτσι αν η ταινία είναι για επιστημονική φαντασία θα βρει και κάποια πράγματα που είναι σχετικά με αυτό. Αν είναι το ναύμες με τελικούς πόδινους θα μου δεις τα πράγματα του ναύμες με τελικού πόδινους. <coughs> αυτό. Ωραία. Oh, yeah. Νομίζω ότι είναι αυτή ενδιαφέρον. Mm. Δεν ξέρω πόσοι ψαφροντας να κάνω Ιταλικά, αλλά πας στις να βρουν κάτι αντίστοιχο. <συσίλες> ε, <συσίλες> και όπως είπα, θα με διέφερει πάρα πολύ να δω στα ελληνικά. Δεν πιστεύω θα βρεθείς πολύ κόσμος. Δεν ξέρω υπάρχει Ίσως και να υπάρχει, Έχω βρει μια σελίδα επίσης, <συσίλες> για τα Ιταλικά, τα οποία ψάχνει ρήματα και σου λένε πώς αλλά και όλα τα γεμονά, δεν ξέρω, εξωγείς εγώ ενωσότασα, οισότα... Εγώ έχω αντιπίσει δύο. Εγώ αντιπίσει το about.it Ωραία, εγώ έχω αντιπίσει το italian verbs Το italian verbs και το... Wikipedia, το wiktionary Όσα είναι verbs θα έχει κλείνει και όλα σε όνω Απλά είναι και μια τέτοια προσπάθεια για τα ελληνικά, εγώ έζοντας, αν ήταν διεπίσης Για κάποιοι που προσπαθούν να μάθει ελληνικά και... Απλά δεν ξέρω αυτό που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί Αυτό το Κάποιος πανεπιστήμιος δηλαδή αυτό θα ήταν το πολύ καλός. Μπορείς να το κάνεις αυτό, ας πούμε. Μπορείς να το κάνεις αυτό, ας πούμε. Απλά λέω, ας πούμε αυτοί οι ώρα είναι μέσα σε ένα πανεπιστήμιο και τα δύο δωρεάν και θέλουν τον λόγο. Και προφανώς τα έσοδα θα πηγαίνουν λογικά στη σχολή την αντίστοιχη, δεν νομίζω. Γιατί δεν το βγάζουν σαν ιδιώτες. Mm. Και λένε, κοιμάς στο πανεπιστήμιο, τα ρετάδε. Άρα... Μπορείς να το κάνεις κάποιος ευρύτερος μετά το διπτήρα του πανεπιστήμιο. Εγώ για παράδειγμα πιστεύω ότι χωρίς, ήδη. Ήδη. αν το Αριστοτέλειο για παράδειγμα το προσπαθούσε, σκέψω πόσες σχολές θα μπορούσαν να εμπλακούν. Με πόσο να εμπλακούν οι φιλόλογοι σίγουρα, και ελληνική και αντίστοιχη γλώσσα, αγγλική ας πούμε αυτό είναι δεν ελληνικό υπηρεθεί ας εσύ για ελληνικό Απλά το κλείνεις το ίμα, λέει εγώ είμαι, εσύ είσαι αυτός, κτλ Α, ναι κατάω πιθανούς για όλα τα Ε, αυτό από μόνο του δεν είναι καλό, πρέπει να γίνει για όλα τα Για όλα τα Να γίνει για όλα, ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι, δε είναι τίποτα, αυτό πρέπει απλά να αποφασίσει κάποιους φιλόρους που τα ξέρει να ναι. ασχοληθεί Να ασχοληθεί ναι, ότι κάνατε κανένα ναι, Να έχει το interface όλες τις σελίδες, να έχετε πολλές γλώσσες που ο άλλος δεν καταλαβαίνει μετά... Με ναι, εντάξει, είναι μια λύση, αλλά μπορεί και να έχει γίνει αυτό, δεν μου σημούθει Αυτά όλα είναι ενδιαφέροντα, τα βρήκαμε, τα λέμε από εκεί και πέρα, όπως θέλει να φτιάξει λίγο internet θα τα βρει πλέον πιστεύω όλα αυτά Πολύ ωραία! Εκτακτά! Εκτακτά! Κορυφαία! Εντάξει γεμίσαμε όλο που λέγαμε και καλά θέμα με θέματα. Μια χαρά βγήκε νομίζω το επεισόδιο. Το επεισόδιο αυτό βγήκε πάρα πολύ καλά. Μια ώρα. Το καλύτερο το καλύτερο για το τέλος. Το καλύτερο για το τέλος. Το οποίο το έχουμε καλύτερο. Ποιο είναι το καλύτερο? Αλλάζουμε συμμετοχή στην Eurovision. Για πρώτη φορά στην ιστορία. Τι κάνουμε? Αλλάζουμε τη για πρώτη φάση στην ιστορία του διαγωνισμού ο ναι. ε, τραγουδιστής ο οποίος είχε επιλεχθεί θα παραχωρήσει τη θέση του σε έναν άλλο τραγουδιστή που είναι πολύ καλύτερος για να εκπροσωπήσεις τη χώρα. Και η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Ναι, για συνέχεια. Σαν πρώτη φορά λοιπόν ναι. θα δώσει στη θέση του στην f και στο τραγούδι Αφρικανέ, Αφρικανέ, τιμούρι μου κάνεις πανέ! Πολύ επίλε. Τέλο δε πάντων. Δεν με εκφραστώ αλλά εκφράζω ελεύθερα στα Ευχυχίζει να είμαστε δεν και καιρό, έτσι, Γιατί καιρός. Ήθελα... Αυτό το ξέρεις με το iTunes, γιατί το έχουν εμβαθύνει πάρα πολύ οι <laughs> Πώς μπορούν να, ακούσουν... <laughs> <laughs> να μας ακούσουνε και αν μπορούν να μας χρησιμοποιήσουν. Άλλοι <laughs> θα απαντήσει, έτσι. Μέσα από το <laughs> Εγώ έχω πει να απαντήσει, αλλά δεν ξέω κανένα να μην διαβάσει τα μηνύματά μου. Τους Τι μέσα. το μετά. Ναι. διαβάζεις μέσα. μέσα. μέσα. Πώς με ρωτάς ξέρω εγώ εμένα που ξέρω ότι δεν ασχολείς με άλλο προϊόντα και Αμα Α, μα το ξέρω, δεν το ξέρω. Το πώς το έμεινε, ρωτάς, πέρι. δεν τρέπεις λίγο. Πώς το ρωτάς, πες μου. Πού πρώτα, αλήθεια. Εeeh, καλός. Καταλάβαινες, είχε το δεν Εσύ γιατί δεν το ξέρεις, α πούμε. το ξέρει και εγώ. Εντάξει, εγώ κάνω την να μου το ξέρει. Καλά, και Και Για το podcast. Παύλα χορέψεις βγάζεις τα παπούτσια σου. Δηλαδή τι, εγώ θα βγάλω τα παπούτσια και μετά θα μπει. Ναι, θα ναι. βγάλω τα παπούτσια και μετά... Και μετά επειδή μπήκε θα χορέψω. Πήρες, επειδή δεν μπήκες στο ethios και μπορώ να το ακούσει την κουμπί, θα χορέψω. Τι ναι, γούστα. Βγάζεις τα παπούτσια σου. Ναι. Βγάζεις τα παπούτσια, μπαίνει, γουστάω, χορεύω. Αυτό είναι το τεράπτυχο. Ράζεις τα παπούτσι ή τη χορεύεις, αυτό είναι, δεν χρειάζεται κάτι άλλο Το ηθικό δίδαγμα είναι ότι ο Μουσκάκης ακούει ή τις ακούει Όχι Δεν ξέρω Για να ήθελα μόνο, μα είναι μες ο ποτέ άλλο Ναι, δεν τα ακούει, το δεν τα ακούει Νομίζω η σχολιάζει και Όχι Δεν θυμάμαι Ε, εμένα πει, ο ακούει σας Βγάζετε τα παπούτσια, Άντε, σας το 100 φορές άντε, που ούτε, ούτε σχέση με τον διαγωνισμό να έχει. Αμ bravo, που δεν έχει και σχέση με τον διαγωνισμό. Λε, για, ναι. το κόμικ. Θα το, για το κόμικ, που να έχει σχέσης. Ωραία. Λοιπόν, εγώ νομίζω σε αυτό το σημείο πρέπει να κλείσουμε την κουμπή που ήταν πάρα πολύ του ότι έχω κάνει για 51 Νομίζει ήταν η μηνιαίου οικονομίστητα. Καλό είναι πω... και συμφέρει κιόλας. Από πού έρχεται. Από ημιγική προσθήμα. Από Αγγλία <laughs> αλλά έρχεται από Γαλλία. <laughs> Τι είχε το αυτό. <laughs> από, <laughs> από Αγγλία <laughs> είναι λέει απλώς το πάνω. Και πόσο πληρώνεις. Κάνει κάρι... <laughs> <κάρι, laughs> 5,5 ευρώ. <laughs> αλλά εγώ δίνω 2,5. Και μάλιστα <laughs> το <laughs> δύο, <laughs> Το πιάσει λίγο κότσου. Γιατί είναι συνδρομή και ρωτήσει 50%. Ναι αλλά δεν είναι πιο ασκητά μεταφορικά. Όχι. είναι Οπότε 7 που δεν πήρε με τα φωγικά ακόμα έχει το πω, αλλά έχει και φυτική προσφορά και αυτός που έχει τη συνδρομή δεν το είδα. Τι βρήκα εγώ μετά και σκέφτομαι και εγώ να τα τέτοια ερωτερικά δεν θα κάνω σε ποιο. Και δει ξέρω εγώ 3 εδώ Ακόμα ακόμα. Εγώ θα κάνω στο white μάλλον. Εντάξει. Εσύ μπορεί να κάνεις ένα άλλο για τον. Κάσει το penthouse το hasle. Εντάξει. Πάσει το hashlet. Τι θέλω να πω. Εντάξει δεν ήθελα να πω. Το κλείσουμε, το κλείσουμε Επίσης το 52 ήθελα να πω εγώ Τι είναι το... Ανεστραμμένο το 52-2 βγαίνει ο... γιατί Και επίσης το 52-2 το πιπέρο προς τα κάτω είναι το 12 Το ρεψόντι Όχι, σωρί, μάθος Επί δια 4, δια 4 βγαίνει Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους ακροατές και να τους ευχηθούμε ακόμη μια φορά καλή επιτυχία στο διαγωνισμό Αν δεν βρήκατε την απάντηση μέσα στο επεισόδιο πάμε το τηλέφωνο. τηλέφωνο, το τηλέφωνο είναι... το... για, για να σας βρήσω, <χει> σιγγόνι δεν σας βρήσω, να σας πω Είστε, βρήκαμε σε... γιατί δεν βρήκατε την απάντηση και τα δώρα απάντηση Βρήκα εγώ γιατί το επεισόδιο δεν έχει πολλούς ακροατές Αν και δεν ευρειάζαμε, εντάξει Τους απειλεί αφού, λέει ότι θα τους comment. Κάνω εγώ το Σαλλουλικιό και πάει και εξελερώνει ο Άγγελος Εξελερώνει αυτός πάντα ξενερώνει με αυτά τα πράγματα, δεν μπορεί, αυτός πούμε είναι Αθηναίος ε, Το αρέσουν Εθιναίοι Γιατί Εξελελικίσου το αρέσουν Είναι Οκ okay, ε, Να περάσετε καλά μέχρι το επόμενο επεισόδιο Σας χαιρετούμε Γεια σας Γεια σας Γεια <συλίδε>